με το φως του Λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη Οι Λύκοι, έτσι έρθει η ώρα τους, προβάλλουν από όλες τις μεριές και τα μάτια τους είναι στυλπνά και διαισθητικά όσο τίποτα. Οι Λύκοι, όχι απαραίτητο ως εχθρή, μα ω ενέχειρα τη μνήμη. Διαβάζει η Ζηρά Ναζατέλη. Φεβρουαρίου γύριζαν όλοι μαζί πάλι με τις βοηδάμαξες και τα παϊτόνια πίσω στον τόπο τους Οι ταραχές είχαν κοπάσει προσωρινά τουλάχιστον και μπορούσαν να ξαναμπούν στα σπίτια τους να ξαναβρούν τις δουλειές τους έστω κι ανέσταζε τόση πίκρα στις ψυχές Στην επιστροφή τους είχαν μαζί τους τον Καμπρίλ αλλά δεν είχαν το πακαλάκου ήταν να φύγουν δύο μέρες πριν η οι οικογένειες του Χριστόφορου Έμειναν όμως γιατί η Φευρονία δεν έβλεπε πουθενά τον βαφτισιμνιό της Η απουσία του δεν ήταν για κανέναν πολύ σημαντική Κυρίως μετά από ότι έμαθαν για την Ιουλία Μα η Φεβρωνία τους παρακάλεσε να καθυστερήσουν λίγο όσο να τον βρουν Και τον βρήκαν δύο ψαράδες Καθώς οδηγούσαν την βάρκα του στα ξέβαθα Και κάτι την εμπόδισε στο ενδιάμεσο τον ανέσυραν μαζί με φύκε και σχήνους Ενασωτεία τα μέλη του Τα μάτια του ήδη φαγωμένα Σφόγκη τα μάγουλα Και μια στρατιά από μικρά υδρόβια γλίστρισε σαν γιορτάνια από το στόμα του Καθώς τον ξάπλωναν στις καλαμιές Η χούλγη, άγνωστο πότε ακριβώς Τον έκανε δικό της Όταν το είπαν στην ονά του Και πήγε να τον δει Όχι κατά πρόσωπο. Δεν ήταν και ποσίδωρο φτιαγμένη. Σήτησε να τον σπρώξουν πάλι μέσα μαλακά και τον τραγούδισε. Και στον γυρισμό, έτσι όπω τα η ζωή, αναπολούσε με νοσταλγία με την αραθιμιά της εγκύου, εκείνη την γλυκιά νύχτα του Οκτωβρίου που αντάμωσαν ξεβράκωτο τον βαφτισιμιώτη στην χαλίβα. Πηγαίνοντας στους λαγούς, πηγαίνοντας στους λύκους κι ας είχαν στον κάρο τη μικρή ουλία παράλυτη. Την είχαν τουλάχιστον ακόμα, είχαν και τη μεγάλη, είχαν και τον πακαλάκου να τους κάνει να γελούν ή να θυμώνουν. Στη λαγκαδιά, εγώ μόνο στη λαγκαδιά. Και τώρα τον έτρωγαν τα ψάρια, και τα κορίτσια τα η γη με τα πυκνά μυστήρια. Έσκυψε και φίλησε τον ποδόγυρο του φουστανιού της... Πώς της ήρθε να το κάνει. Και μαζί με αυτό της ήρθε όρεξη... Για κιδονόπαστα πάνω σε μια φέτα ψωμί... Και αμέσως μετά για κάτι άλλο. Αναζήτησε την Πέρσα γύρω της... Μα εκείνη βρισκόταν σε άλλη άμαξα... Γι' αυτό έβαλε το χέρι της στην τσέπη του Ισίχιου... Και τράβηξε την δικιά του καπνοσακούλα. Εκείνος την είχε δει ήδη να καπνίζει... Και δεν της είχε πει τίποτα την κοίταζε μονάχα και σιωπούσε Το ίδιο έκανε και σήμερα Αυτή έφτιαξε τρία τσιγάρα Το πρώτο το έδωσε σ' αυτόν Το δεύτερο σ' έναν αδερφό του Που κρατούσε τα γέμια Και με το τρίτο έκλεισαν πάλι τα μάτια της Πριν καν το τελειώσει Τούτη τη φορά είδε τα πεθερικά της Ένα ετερόκλητο ζευγάρι από πεθερικά Την μάνα του ησύχιου και τον πατέρα του Αργύρι να κάθονται πάνω σε ένα χοντρό ξύλο τη οροφή σαν αραβωνιασμένα παιδάκια με κόκκινα παπούτσια. Άιτε, πότε να έρθει το Πάσχα να σα έχουμε λίγε μέρε μαζί, να ακούσουμε ομιλίε, να γελάσουμε, να χαρούμε, είπαν και κούνησαν ανυπόμονα τα πόδια του. Από το κούνημα έπεσε το παπούτσι ενό και αμέσω η θεβρονία ξύπνησε. Χρόνια τώρα. Όποτε κοίταζε παπούτσια στον ύπνο της Τα περίμενε μετά στο κεφάλι της Ήταν πολύ προληπτική Ως προς τα παπούτσια Και συνήθως προσεκτική για μια-δυο ημέρες Όσο να ξεχάσει το όνειρο Και ο φόβος της να ξεθυμάνει Ή να αρκεστεί σε κάποια μικροατυχία Από εκείνες που συνέβαιναν Και χωρίς να ονειρευτεί η παπούτσια συνεβαιναν και <Τι> χωρις να ονειρευτει παπουτσια Ο βραδό έφτασαν στο σπίτι τους και η Βουβή Λιλή, που την είχαν ειδοποιήσει άλλοι από οικογένειες που έφτασαν νωρίτερα τους περίμενε στην εξώπορτα και έδωσε τα φιλιά της σε έναν προς έναν μεγάλους και μικρούς κρατώντας το ηχηρότερο για την Πέρσα και δυο πολύ θερμά και απελβισμένα για τον Χριστόφορο που έμοιαζε πιο βουβός και από την ίδια «Βασανισμένε μου, έφυγε, έφυγε τα βορκωμένα μάτια έφυγαν του έλεγε με τα χέρια της, ξαναβάζοντας τα κλειδιά μέσα στα δικά του, «Και έτσι όπως έφυγαν, δεν κάνει να τα κλαίμε». Και στο μεταξύ έκλαιγε, αναβαψησόταν στα δικά της δάκρυα. Εκείνος κουνούσε το κεφάλι του, σαν να συμφωνούσε με ό,τι και αν του έλεγαν. Η Φευρωνία, αφού φιλήθηκε και αυτή με τη Βουβή, άφησε το ξεφόρθωμα στους άλλου. Κι ανέβηκε να δει τα δωμάτια και την αποθήκη της Τα βρήκε ανάστατα Τις φάνηκαν όλα άγνωστα και βεβηλωμένα Τα ντουλάπια ανοιχτά Οι κουρτίνες στο πάτωμα ρηγμένες Τα πιθάρια που με τόση προσοχή είχε σφραγίσει και κρύψει Τα βρήκε σπασμένα ή αρπαγμένα Τις κασέλες της με πεταμένα αλλού τα καπάκια Φτερό και φύλο μέσα τα υπάρχοντα Σκισμένα τα πρικιά που φύλαγε για τις κόρες της και όποια έστω από αυτές επιζούσε Και σε κάποιους τείχους είδε μαύρες δαχτυλιές, μαγαρίσματα Της ήρθε βαρύ, μέσα σ' όλα κι αυτό Και κατέβηκε πάλι τις κάλες Και να ρωτήσει τη Λιλή ποιοι από όλους τα έκαναν αυτά Γιατί και πότε Μα κατεβαίνοντας την αλώνησε άλλη σκέψη Και ξανανέβηκε, τα ξανακοίταξε Έτσι όπως ξανακοίταξε αυτό το ξεπάστρημα όπως ανακάλυψε και επιπλέον ο Μέσα στα στέφανα του γάμου της με τον ησύχιο Που τα φύλαγε κι αυτά σε ένα σεντούκι Και τώρα κοίτονταν σε μια γωνιά Προκάλεσε την αηδία της ένας ξεραμένος σωρός που Αν δεν ήταν ξερατό ήταν κάτι χειρότερο Κατάλαβε πως αυτά όλα δεν ήταν δουλειά αντρών Εκείνοι μπορεί να γίνονται αιμοβόροι όταν θυμώνουν Και άρπαγες άμα τους λάχει, Αλλά μια τόση φαντασία στο κακό Μόνο οι γυναίκες την διέθεταν Και της ήρθε ακόμα πιο βαρύ Υποπτεύθηκε με σιγουριά τις παλιές φιλενάδες της Τις φιλενάδες που έγιναν έχυδνες στη συνέχεια Και άφηναν το φαρμάκι τους όπου μπορούσαν Μα τι τους έκανα, τι τους έκανα Βόγγιξε χτυπώντας το μέτωπό της Τους άντρες τους έκλεψα τα αγόλια τους μαύρησα Και με μισούν ακόμα έτσι <Τι> Της φαντάστηκε να μπαίνουν στο σπίτι Να ορμούν στις κάμαρές της Όταν οι Λιλί με τον Καμπρίλ και τον Ισύχιο Πήγαιναν να παραφυλάγουν στο πηγάδι Της φαντάστηκε να κεροφυλακτούν για να δουν τη να φεύγει Άνοιξε ένα παράθυρο. Κοράγιο να ξανακατεύει τι κάλε δεν είχε, Και έβγαλε το κεφάλι τη να φωνάξει από την αυλή τον ησύχιο, μα τη ήρθε μια σουβουλιά που την γονάτισε και την έκανε να ουρλιάξει σχεδόν. Ήταν ο μήνα τη να γεννήσει, μα όχι και οι μέρε τη. Κι όμω από τη μια στιγμή στην άλλη την έπιασαν οι πυκνοί πόνοι, και κατάλαβε πω ό,τι ακόμα ήταν να γίνει θα γινόταν. Εκείνη τη νύχτα της επανόδου στο σπίτι της, τα παροακούσματα είχαν αρχίσει από καιρό. Φόγκουσε και πάλευε με το κορμί της στο πάτωμα, Φώναζε να την βοηθήσουν Μα όχι με τόση δύναμη Που να την ακούνε οι άλλοι από κάτω Που φώναζαν κι εκείνοι Θορυβούσαν για άλλους λόγους Θα πεθάνω σκέφτηκε Και κανείς δεν θα πάρει μυρουδιά Θα με βρουν Η λύση ήταν στην καρδιά της Κοίταξε γύρω της Ανάμεσα στα πεταμένα και πατημένα ξεχώρισε ένα μανίκι κόκκινο που έβγαινε ως τη μασχάλη από μια κασέλα. Χρόνια είχε να το δει αυτό το ρούχο, κι άλλα τόσα να το φορέσει. Έβαλε τα δυνατά της και σύρθηκε ως εκεί, τράβηξε το μανίκι και βγήκε ο μπούστος, τράβηξε τον μπούστο και βγήκε ολόκληρο το φουστάνι, μια πορφυρή σφίζουσα ανάμνηση. Ξανασύρθηκε με αυτό στην αγκαλιά της, έφτασε πάλι κάτω από το παράθυρο, και το άφησε να πέσει στην αυλή. Μέτρησε ένα, δύο, τρία Θυμήθηκε το παπούτσι από την οροφή στο όνειρό της Και άκουσε την τρομαγμένη τσιρίδα του πιο μικρού αγοριού της Μετά λίγα γέλια, φωνές έκπληξης από δέκα στόματα Μέσα σε αυτές και του ησύχιου Τι είναι αυτό, Φεύρα, ποιος το ρίξε? πού είναι η μάνα σας, πού είναι η Φεύρα Και μετά τα τρεχαλιτά τους στις σκάλες σαν να γινόταν σεισμός έτσι την βρήκε και πίσω από αυτόν και οι άλλοι. Μισή ώρα αργότερα κάποιος μάζευε τα παιδιά της και τα έκλεινε σε μια κρύα κάμαρα κρεμώντας σε ένα καρφί στον τοίχο μια λάμπα. «Κάντε μετάνειες» τους είπε και παρακαλάτε να σώσει ο Θεός τη μάνα σας. Από άλλο σημείο του σπιτιού, από ψηλά, έφταναν πότε πόντος εδώ, τα ουρλιαχτά της καθώς την έκοβαν για να της πάρουν το παιδί καθώς τα στοιχειώδη αναισθητικά δεν έφταναν. Τόσα παιδιά είχε γεννήσει, μα αυτό δεν έβγαινε όπως εκείνα, ούτε και περίμενε λίγες μέρες ακόμα. Οι λιλίκοι τους με τη στοιχεία τα δυο ξεριζωμένα νύχια της, τα συνεργά της που έστεκαν ανυπόλυπτα. Όλα τα είχαν αναλάβει δύο γιατροί με μαύρους λαιμονδέτες που από καθαρή σύμπτωση βρέθηκαν στον τόπο τους εκείνη τη νύχτα να ρωτούν για ένα ξακου αν δεν τύχαιναν εκείνοι, ίσως την ίδια δουλειά, θα μπορούσαν να την αναλάβουν και δυο τολμηροί δωδεκάχρονοι. Το αίμα της φευρονίας του τύφλωνα. Θεέ μου, εδώ είμαι, δε βλέπεις, φώναζε καρφώνοντας τα μάτια της στο ταβάνι, αλλά τόσα τα μάτια της από την Οδύνη. Παρακαλώντας το Θεό, μα και όλους γύρω της, να την λυπηθούν επιτέλους Σώσε Θεέ τη μάνα μας, σώσε Θεέ τη μάνα μας Αντιβοούσαν σε ένα χορό στα παιδιά από κάτω Και έπεφταν βροχηδόν τα σταυροκοπήματα, βροχηδόν οι μετάνιες Ακόμα κι όταν οι κραυγές της από πάνω σύγησαν Πέρασε άλλη τόση νύχτα Και τα μισά παιδιά ακόμα γονιπετούσαν Επιματέο, σποραδικά, ενώ τα άλλα μισά είχαν ιστάξει και κοιμήθηκαν. Είδου λοιπόν και μια γυναίκα σε εκείνο το σπίτι, σε αυτές τις ιστορίες Που πέθανε στο κρεβάτι της σαν κοινή θνητή, κομματιασμένη και εμοστάζουσα Μαζί και όμοια και το τελευταίο της πόνημα, μια κόρη Ο ησύχιος αξίωσε να σιδερώσουν το παλιό κόκκινο φουστάνι της Να το μοιρώσουν και να την τύσουν με εκείνο Καμιά από τις αδερφές ή τις θείε του Δεν μπόρεσε να αρνηθεί ή να του πει Πως κάτι τέτοιο δεν ήταν μέσα στα καθιερωμένα Ούτε καν στα επιτρεπτά ενός τέτοιου στολισμού Όλες υπάγουσαν, την έντισαν με εκείνο Και πόσο μάλλον αφού ο ίδιος έδωσε το πρώτο χέρι Και η Πέρσα επειδή τα μάτια της Φευρονίας είχαν μείνει ανοιχτά Και δεν πρόλαβαν, δεν κατάφεραν να τις τα κλείσουν και επειδή υπάρχει ο θρύλος πως ο θάνατος δεν μπορεί να βάλει οριστικά το χέρι του, όσο ακόμα οι κόρες των ματιών αναδίδουν εικόνες και καθρεφτίζονται σε αυτές τα τρεμάμενα και φοβισμένα ανθρωπάκια. Κάλυψε με κερί, με άφθονες στάλες, απολυωμένο κερί, εκείνους τους μαρτυρικούς βολβούς. «Ούτε πουλί, ούτε ζώο, ούτε άνθρωπος» «Είχε ποτέ τέτοια όψη» «Τι έχουν τα μάτια της, γιατί είναι έτσι» ρωτούσαν τα παιδιά, προπάντων τα μικρότερα καθώς ο πατέρας τους τα έφερε ο ίδιος μέσα να την δουν και να μείνουν όσο ήθελαν κοντά της «Θέλει να σας κοιτάει ακόμα, δεν σας χόρτασε» έλεγε η Πέρσα, νοερά τα ίδια τα λόγια της Φοβούμενη, μην φευρονία, κάτω από τα καινούργια της βλέφαρα, έψαχνε σύντροφο ανάμεσα στα παιδιά της. Στο θέρετρο, άλλωστε, έβαλαν και τρία αυγά. Τα θική μέρημνα, ποιος ξέρει από τι καιρούς, για τις λεχόνες που υπέκυπταν πριν ξεγενήσουν. Λίγες μέρες αργότερα, η προγονή της στη λίμνη... Η Ευθαλίτσα γέννησε μια θηγατέρα που σε όλους φάνηκε αυτονόητο να την ονομάσουν Φεβρωνία. Και η Νίτσα, η γυναίκα του Πέτρου, άτεκνη τόσον καιρό μετά τον γάμο της, έφερε και αυτή σε μερικούς μήνες μια κόρη που την βάφτισαν Ουλία. Έτσι είχαν τα πράγματα. Πότε τα μήλα και πότε τα φύλλα, πότε οι ζωηρές ψυχές και πότε οι τους. Άλλωστε ήταν ζήτημα καιρού, όλα είναι ζήτημα καιρού. Ο Σάκης στα δέκα του χρόνια, «σερβοχέρις» να σημειώσουμε, παράβγαινε στο θέρισμα με δυο και τρεις άντρες. Τα στάχια, που έπρεπε να σηκώσει το κεφάλι του για να δει τις κορυφές τους, τις βαριές φούντες, Έπεφταν στην αγκαλιά του από τη δεξιά μεριά σαν λιπόθυμες γυναίκες και έπρεπε κάποιος μεγάλος να τον ακολουθεί και να τα παίρνει από εκείνον και να τα δεματιάζει. Στάσου μακριά, του έλεγε το παιδί, μην πάρω μαζί και τα πόδια σου και ποιος θα στα δεματιάσει μετά. Μια μέρα, έτσι όπως τέλειωσε μόνος του ένα μεγάλο τμήμα του αγρού Τρεις αδερφοί του πάλευαν ακόμα να τελειώσουν Όλοι μαζί ένα μικρότερο Και φόρεσε υδρομένο στο σακάκι του Αισθάνθηκε ένα περίεργο βάρος Ένα φούσκομα στη μια τσέπη Και έβαλε το χέρι του Έφτιασε κάτι μαλακό Το πασπάτευσε και για μια στιγμή Φοβήθηκε πως κάποιος είχε χώσει εκεί μέσα Ένα ψόφιο γατάκι Μα την άλλη στιγμή καθώς ήρθε κιόλας στα ρουφούνια του μια ευχάριστη μυρουδιά ανέσυρε από το θυλάκιο του ενδύματος του μια σακούλα με μεταξένια υφή περιέχουσα φρεσκοκομμένο αφράτο καπνό. Κάτι τέτοιο για τον Σάκη ισοδυναμούσε με όραμα, με καπνούς στις φαντασίες του. Μπα, σκέφτηκε, φόρεσε το σακάκι κάποιου άλλου. Κοιτάχτηκε παρεξενεμένος κι όμως το σακάκι που φορούσε ήταν το δικό του. Ούτε κι ήταν δυνατόν το δικό του σακάκι να έχει ξένε τσέπες. Κάθισε σε ένα σαμάρι που ήταν ακουμπισμένο παραπέρα, πάνω στο έδαφος, για να λύσει το μυστήριο. Κοίταζε τη στυλπνή όμορφη καπνοσακούλα κατά το ίμιση γεμάτη, κοίταζε τα ρούχα του, τις μικρές και θαυματουργές του παλάμες, τον ζάλιζε στο μεταξύ αυτή η μυρωδιά Ήταν σαν λιβάνι Κοίταζε στην άλλη άκρη και τα μεγαλύτερα αδέρφια του Τους ηλιοκαμμένους τραχύλους που έκαναν φουτιές ανάμεσα στα στάχια Ώσπου του ήρθε η ιδέα να κοιτάξει και πίσω από την πλάτη του Εκεί ανάμεσα σε θάμνους και ξερόκλαδα Είδε τον πατέρα του να μη Και να του κάνει με τα χέρια νόημα Πως αυτό που βρήκε στην τσέπη του είναι δικό του Το κέρδισε με το δρεπάνι του «Δηλαδή μπορώ να...» ρώτησε ανίκανος ακόμα να το πιστέψει ο Σάγκης. «Μπορείς να... είναι το δώρο σου και την τόση δουλειά που βγάζεις» του είπε ο ησύχιος και αποχώρησε από τους θάμους Έτσι, εκείνος ο ανήλικος δεινός θεριστής θα γινόταν σε λίγο καιρό με την πατρική ευλογία και ένας δεινός καπνιστής. Τα αδέρφια του, όταν γύρισαν, τον βρήκαν να θυμιατίζεται για καλά πάνω στο Σαμάρι και έκαναν το σταυρό τους. Στα δώδεκά του, θερίζοντας με πάθος σε έναν άλλον αγρό, έκοψε και το μικρό ταχτυλάκι στο δεξί του χέρι. Λίγους μήνες πριν τον είχαν απαλλάξει από την πρώτη σφαγή λόγω του ότι με ένα τέτοιο χέρι στο δρεπάνι μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να εξαγοράσει το άλλο κοπτικό καθήκον. Η αλήθεια εξάλλου πως το έθιμο είχε αρχίσει τα τελευταία χρόνια να ξεθοριάζει ή να αρκείται μόνο στους πρωτότοκους μα Μανά που χρειάστηκε να θυσιάσει ο Σάκης ούτως ή άλλως και το ένα του δάχτυλο. Αυτό το παιδί ήταν ακόμα που όταν μεγάλωνε θα βάδιζε στα χνάρια του παππού και του πατέρα του και θα αποκτούσε παιδιά από δυο γυναίκες, εκ των οποίων η δεύτερη θα έφερνε και αυτή τα δικά της από τον πρώτο της γάμο. Θέλουμε να πούμε σε αυτόν φίλετε η τρίτη κατακολουθία γενιά που αναφέραμε στην αρχή, με μετά κάθε λογής αδέρφια. Κύκλια διάκοπη Ωστόσο το βιβλίο αυτό θα κλείσει τον δικό του Με τα πρόσωπα που το στήριξαν και το συντρόφευσαν μέχρι τώρα Εκείνα τα πρόσωπα φάσματα και όχι τα μεταγενέστερα Μάθαμε λοιπόν για την Βουδή Πως πέθανε ήσυχα ένα πρωινό πίνοντας τον καφέ της Αφού από βραδύς ξεγέννησε τρεις γυναίκες Έβγαινε από το ένα σπίτι και έτρεχε στο άλλο. Όσιο θάνατο, είπαν τον δικό της... Κάτι δηλαδή που το ευχόταν ο καθής για τον εαυτό του αν και η ζωή θα μπορούσε να της δώσει μερικά τέρμινα ακόμη μια και στα 65 της έχερε άκρας υγείας. Κι αφού λίγο καιρό μετά τον θάνατο της Φεβρονίας έστησε ένα βράδυ καρτέρι πίσω από μια βρύση και όταν είδε δύο γυναίκες, διασμένες σαν καζέ να γυρνούν στα σπίτια τους μετά από μια επίσκεψη σε άλλο σπίτι άπλωσε η λιλί. Μια μεγάλη μαύρη ομπρέλα και με το χερούλι της υποσκέλισε τις ανίποπτες. Πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη, η βουδή φανερώθηκε και άρχισε έναν ανήλεο ξυλοδερμό διαχειρός και ποδός. Ήταν δυο από εκείνες τις φαρμακερές φιλενάδες που βρώμισαν τα δωμάτια της Φεβρωνίας όταν εκείνη έλειπε στην Γούλγη και όταν αυτή η Λιλή που είχε την ευθύνη του σπιτιού το εγκατέλειψε για κάποιες ώρες. Δυστυχώς γυρνώντας, αλλά και στις επόμενες ημέρες, δεν είχε μυαλό μέσα στους θρήνους της να κοιτάξει μην έγινε τίποτα στο σπίτι κατά την απουσία της και δυστυχώς βρήκε τα δωμάτια της η φευρωνία, όπως τα βρήκε. Είχαν το θράσος να έρθουν και στην κηδεία της αυτές οι φιλενάδες Μα η Λιλή φυλάχτηκε, κράτησε το χέρι της τέλος πάντων Όσο να βεβαιωθεί για αυτό που υποψιαζόταν Κι όταν βεβαιώθηκε παντιοτρόπως, Περίμενε απλώς την κατάλληλη μέρα και ώρα Και να τη στείλει πίσω στα σπίτια τους Με τον αφαλό Και να πάει μόνη της μετά Να παραδοθεί σε ένα είδος χωροφυλακής που είχαν στην παλιά αγορα Την κράτησαν δυο μερόνυχτα εκεί μέσα και ύστερα την άφησαν ελεύθερη Αφού κανεί δεν ήρθε να την καταγγείλει Καμιά από τις δαρμένες δεν τόλμησε Η Βουδή ήταν ικανοποιημένη που πήρε πίσω λίγο από το αίμα της Και ούτε ο ησύχιος Ούτε ο Χριστόφορος, ούτε άλλος στο σπίτι την μάλωσαν γι' αυτό Συνέχισε να τρέχει με το ραβδί και την τσάντα της με την πλεισμονή της, της και εκείνη την απαράμιλη σβελτάδα όπου την καλούσε η ανάγκη και δυόμιση περίπου χρόνια αργότερα τα αποχαιρέτησε όλα. <Κι> Εν τω μεταξύ είχαν έρθει στο σπίτι τους και δυο παγόνια... Μάλιστα πιο παγόνια Ένα πρωί τα είδαν κάποιοι να τριγυρνούν αν στον παξέ πίσω από το σπίτι Και στην αρχή τα πέρασαν για κούρκους Δεν είχαν ξαναδεί παγόνια παρά σε ζωγραφιές Για στολισμένους κούρκους που το άλλο τους όνομα άλλωστε ήταν Ινδιάνοι Τι θέλουν αυτά τα πουλιά σε μας Αναρωτήθηκαν και κατέβηκαν να τα δουν καλύτερα Κίνα, το ένα από εκείνα, άρχισε να κράζει με μια άγρια δυνατή φωνή ανοίγοντας ταυτόχρονα τα παραδείσια φτερά του και τους έκανε εντύπωση πως ένα τόσο όμορφο και ηγεμονικό πτηνό, κυριολεκτικά υπέροχο, είχε ένα κράξιμο τόσο δυσάρεστο και κρύο Το άλλο ήταν πιο σεμνό, λιγότερο πολύχρωμο μα μόλις άνοιξε και αυτό το στόμα του, ακούστηκε το ίδιο κράξιμο δεν ήξεραν από πού τους ήρθαν και βέβαια τους ήταν δύσκολο να τα διώξουν και πού να τα στελναν τέτοια πουλιά που δεν πετούσαν. Βεβαιώθηκαν επιπλέον πως ήταν παγόνια και όχι οποιαδήποτε πουλιά. Και έμαθαν μεταξύ των άλλων πως οι κραυγές τους ήταν τόσο άχαρες και θλιβερές επειδή λέει μέσα στην τόση ωραίο πάθια, έβλεπαν από κάτω τα άσχημα ποδαράκια τους. Αρχές ανοίξεως τα παγόνια, πιο χρόνια και κάτι μετά τον θάνατο της Φεβρονίας. Κανα δυο μήνες πιο έπειτα τους ήρθαν και δυο κουκαμπίλες. Τις βρήκαν δηλαδή κι αυτές ένα πρωί ανάμεσα στους κισους και τις τριανταφυλιές που έπνιγαν έναν τοίχο, πάλι στην πίσω μεριά του σπιτιού. Ήταν πελόριες, καταθισμένες, οργιαστικές, η μία μόβ, η άλλη φούξια, στην πίληνη γλάστρα της η κάθε μια και η κάθε γλάστρα με ανάγλυφες παραστάσεις και το μέρος εκεί γύρω έδειξε αληθινός παράδεισος καθώς γέμισε με αυτέ τι εκθαμβωτικές μπουκαμβίλες και σκάλωναν στα άνθη τους οι εκθαμβωτικές ουρές των παγωνιών. Κράτησαν και τις μπουκαμβίλε. Προς το τέλος του καλοκαιριού, με τον γνωστό τρόπο, τους ήρθαν και δύο βαριά μελισσοκόφινα. Έχει καλώς σύμβαν και κράτησαν και τις μέλισσες που σούριζαν από μέσα. Μα όταν τέλη φθινοπόρου πρήκαν δεμένοι στη δαμασκινιά τους και μια πανέμορφη φοράδα με το πουλαράκι της, άρχισαν να ανησυχούν για αυτές τις προσφορές. Ήταν πολύ πρωτότυπες, πολύ γενεόδωρες. Τι έκρυβα αν μυαλό της είχε επινοήσει και μεθοδεύσει έτσι και για ποιο λόγο Σκέφτηκα να κάνω σκοπιές τα βράδια και να προσέχουν τι γίνεται στην πίσω μεριά αν και τούτα τα παράδοξα δεν λάβαιναν χώρα κάθε βράδυ Άσε που έμοιαζε αστείο να φυλάγουν το σπίτι τους προκειμένου να εμποδίσουν κάποια παρουσία να φέρει καινούρια δώρα Όπως κι αν είναι παραμονές χριστουγέννων βρήκαν και ένα καλάθι με φρούτα του καιρού του τέστην πορτοκάλια και δίπλα σε αυτό μια ανταμιζάνα με θεϊκό κόκκινο κρασί. Φοβήθηκαν να το δοκιμάσουν, μη τυχόν είχε τίποτα, μα τελικά όποιος το δοκίμασε δεν θα ήθελε να πίνει τίποτα άλλο ώσπου να πεθάνει. Από τα πορτοκάλια έφαγαν και τις φλούδες, τόσο γλυκά ήταν. Δώδεκα μήνες κράτησαν αυτά τα ενίγματα Την επόμενη άνοιξη μια κόρη του Ησίχιου η μοναδική που είχε μείνει της φεβρονίας, η Σάφη Λισάφη, βρήκε πάνω από τα απλωμένα στη γη φύλλα μιας κολοκυθιάς καθισμένο ένα πουλί τόσο όμορφο που κόπηκε η ανάσα της μόλις το είδε και φυσικά φοβήθηκε πως το πουλί θα πετούσε μόλις την έβλεπε. Μα όχι, έμενε καθυλωμένο εκεί και μόνο τα μάτια του έφερναν ανήσιχους κύκλους και το σώμα του έκανε μικρές επιτόπου κινήσεις πάνω στα φύλλα. Έμοιαζε με μικρή κότα ή πάπια όταν γλωσάει τα αυγά της ή καλύτερα με άγρια περιστέρα. Ωστόσο το λαμπερό ροζ φτέρωμα που κάλυπτε το στήθος της, το αρκετά μακρύ και χμηρό μαύρο ράμφος τα φτερά που σχημάτιζαν ένα πλέγμα από κίτρινα καφετιά και μαύρα στίγματα. Δύο μαύρες κυλίδες στα πλαϊνά του ρόδινου λαιμού της. και τέλος δύο βυσσινιά δαχτυλίδια γύρω από τα μεγάλα και ολοστρόγγυλα μάτια της. Οπωσδήποτε όλα αυτά μας επιτρέπουν να φανταστούμε πως πρόκειτο για μια τουρτέρελα του δάσους και μια σπάνια τριχό. Αυτή την πλησίασε Η τουρτερέλα αναδεύτηκε κάπως φοβισμένη Και αυτή η κίνηση έδειξε στο κορίτσι Πως το πουλί ήταν με δεμένα τα πόδια Αχ, έκανε με λύπη Και γονάτισε και άρχισε να το χαϊδεύει στη ράχη Να του λέει τριφέρα λόγια Να του υπόσχεται πως θα το λύσει Μα πρώτα ήθελε να καταλάβει κάτι περισσότερο Έψεχνε λοιπόν με τα μάτια της εκεί γύρω για το τέρι του Συνήθως δυο δυο τους έρχονταν αυτά τα δώρα Μα άλλο που αν εκείνο δεν έβλεπε πουθενά Και με τις δεκτικές ματιόλο κινήσεις Το τράβηξε πιο κοντά της Για να διαπιστώσει κατάπληκτη πως Από το μεταξωτό κόκκινο κορδονέτο που έδινε τα πόδια του Κρέμονταν δυο βαρύτιμα δαχτυλίδια Ένα στην κάθε άκρη Σκέφθηκε έκθαμβη πως ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται τέτοια και παίρνοντας την αγκαλιά της την όμορφη τουρτερέλα με τα δαχτυλίδια τη σκέπασε με ένα σήμαντο πανί που βρήκε απλωμένο σε ένα σύρμα και πήγε πρώτα-πρώτα καταφέρνοντας να μην την δει κανένας και τα έδειξε στον αδερφό της Θωμά. Εκείνος πρόσεξε πως οι βαθύχρωμες πέτρες πάνω στα δαχτυλίδια Είχαν το σχήμα και τις αντάβιες που είχαν τα μάτια του πουλιού Και πως πάνω στην κάθε πέτρα υπήρχε χαραγμένο και ένα γράμμα Το ένα ήταν ΙΤΑ, το άλλο ήταν ΖΙΤΑ <Κι> Και παρότι διεσθάθηκαν οι δίδυμοι πως το ΙΤΑ δεν ήταν άσχετο από τον πατέρα τους και κάτι τους ανησύχησε βαθιά σε αυτή τη σκέψη, πήραν ολόκληρο το θησαυρό και τον πήγαν κρυφά στον παππού τους Χριστόφορο. «Μπα», έκανε αυτός, που τα μάτια του ακόμα έβλεπαν όπως έβλεπαν στα νιάτα του, με την βοήθεια πλέον που του παρήχαν και δυο ματωγιάλια. Από πού ανέτειλε αυτό το ζήτα? Με άλλα λόγια, ούτε αυτός έδειξε να αμφιβάλλει, πως το άλλο γράμμα, το ΙΤΑ, αναφερόταν στον γιο του τον Ισύχιο. Λίγες μέρες αργότερα το μυστήριο λύθηκε. Μια ευγενής δέσποινα, βαθύπλουτη, ζωντοχύρα και μοναχική, που τα τελευταία χρόνια ζούσε με τα άλογα, τα πουλιά και τους υπηρέτες της σε μια έπαυλη πίσω από τους λόφους της Δεκατεσσάρας, η Ζίνα Αναζαρέτη, Αιγυπτιώτησσα, Αυτόν τον τρόπο βρήκε να στέλνει επί ένα έτος τα προξενιά της στον χείρο ησύχιο. Η ομορφιά του Γαρ. Εκείνη η ομορφιά που είχε την ιδιότητα του καλού κρασιού, του κρασιού που όσο παλιώνει τόσο πιο εύγευστο και περισσήμαντο γίνεται, καθώς και εκείνο του μυθικού φήνικα για τον οποίο λένε πως αναγεννάται από την τέφρα του, διότι τα δεινά των τελευταίων χρόνων είχαν τζακίσει την όψη του ησύγειου μα και την είχαν ανασχηματίσει δεν μπορούσε λοιπόν μια τέτοια ομορφιά να μη φτάσει και στα αυτιά αυτής της ίνας ούτε μπορούσε να την αφήσει ασυγκίνητη εξάλλου τον είχε δει ήδη η είχε έρθει σε κάποιες απόκριες κρυμμένη και η ίδια πίσω από μια μάσκα με παγονόφτερα και τον είδε το φόρο τράγο μα χωρίς την προσωπίδα και το καλπάκι του να χορεύει στους δρόμους. Η ομορφιά του της έφερε σωματικό πόνο και το πρόσωπό του δεν έφευγε από τα μάτια της στα 7 χρόνια που είχαν περάσει από τότε. Ασυγκίνητης δεν την άφησε ούτε ο θάνατος της γυναίκας του και δεν ενέχει ηρωνία ο λόγος. Ένιωσε απέραντη συμπόνια για εκείνη τη γυναίκα Την λείπησε ένα τέτοιο τέλος Και την έκανε να σκεφτεί Να σκεφτεί πολλά Αλλά και έβαλε μέσα της τον πειρασμό Να δοκιμάσει να αποκτήσει αυτή τον ησύχιο Η ίδια δεν ήταν μια θεά της ομορφιάς Και εξάλλου είχε φτάσει σε εκείνη την ηλικία Που κάνει τις γυναίκες να ανακόπτουν την μεγάλη ορμή τους για ζωή Μα όχι και να πάβουν να την χαίρονται Στο κάτω κάτω η σύνανα Από τη στιγμή που φανέρωσε το πρόσωπο και το σκοπό της Στον ησύχιο και στο άμεσο περιβάλλον του Δεν έκρυψε και τα υπόλοιπα Επιθυμούσε αυτόν τον άντρα Ως σύντροφο στη μοναξιά της και γιατί όχι Ως κληρονόμο της Αυτόν όσο και τους απογόνους του Εφόσον άμεσο συγγενής η ίδια δεν είχε Δεν του ζητούσε να την ερωτευήσει ούτε βέβαια να τις χαρίσει παιδιά. Ωστόσο ο ησύχιος, αφού το σκέφτηκε μερικές νύχτες, δεν ήταν και τόσο ευκαταθρόνητη ιδέα να περάσει ένα μέρος της ζωής του σε μια έπαυλη, τριγυρισμένος από άλογο και παγόνια, από αζελαίες ορτανσίες και πουκανδύλιες, αλλά και από τα παιδιά του ανήθελε, κρατώντας συντροφιά σε μια καλλιεργημένη και αποτραβηγμένη ύπαρξη, ωστόσο λέμε της έστειλε το ευγενικό του όχι μαζί με τα δύο δαχτυλίδια εκείνη δέχτηκε με αξιοπρέπεια και αρκετή κατανόηση αυτό το όχι όμως του έστειλε πίσω το ένα τουλάχιστον δαχτυλίδι παρακαλώντας το να το κρατήσει απλώς και μόνο και να την θυμάται λίγο ήταν αυτό με το δικό της το Ήτα και ο ησύχιος που δεν μπορούσε να κάνει το σκληρό χωρίς να είναι το κράτησε αν και δεν το φόρουσε ή το φορούσε κρυφά κάτι ώρε και κοίταζε το χέρι του με εκείνο τον τρόπο... που κοιτάμε πράγματα που δεν μας αφορούν εξ ολοκλήρου... αλλά ωστόσο μας ευχαριστεί να τα κοιτάμε. Άλλωστε αναπτύχθηκε ένας θεσμός φιλίας... ανάμεσα σε αυτόν και στη ζήνα... μια συντροφικότητα... και λέγεται πως πήγαινε και την επισκεπτόταν πότε-πότε... μάλλον χωρίς να το διατυμπανίζει στους οικείους του... ή να ζητάει την έγκρισή τους... Πράγμα που για αυτήν ήταν δώρο Θεού. Τα πουλιά και τα άνθη της έμειναν βέβαια στο σπίτι τους. Τα πρώτα έδωσαν και απογόνους μάλιστα και τα δεύτερα έριξαν τους σπόρους τους και σε άλλες γλάστρες. Τα δυο μελισσοκόφινα προσθέθηκαν στο δικό τους μελίσι η φοράδα έκανε τα υπόλοιπα παιδιά της με τα δικά τους άλογα και κάθε Χριστούγεννα κάποιος έμπιστος της Ζήνας τους έφερνε μια ταμιτζάνα από εκείνο το εξαιρετικό κρασί Με άλλα λόγια, οι φιλικές της προθέσεις αγκάλιασαν τελικά όπως και αρχικά όλη την οικογένεια του Ισύχιου Η όμορφη τουρτερέλα όμως πέταξε για τα δάση της Λέωστε τον ησύχιο δεν ήταν μόνο η Σίνα που τον σκέφτηκε Νεότατες κοπέλες, αγέννητες, όταν εκείνος μεσουρανούσε Θα πουλούσαν και την ψυχή του στον διάβολο που λέει ο λόγος Προκειμένου να πάρουν τη θέση της φευρονίας στη ζωή του στο κρεβάτι του Ακόμα και αν κάποιος θεός της προειδοποιούσε δεκάκι στην ημέρα Πως μια τέτοια θέση δεν μένει αλόβητη Θα το διακινδύνευαν κι αυτό Όλα θα τα διακινδύνευαν Αρκεί να έπιαναν ένα παιδί μαζί του Ή και μόνο να ένιωθαν στο λαιμό τους την ανάσα του Και δεν ήταν μόνο οι νεότατες κοπέλες Μια μέρα καθώς καθάριζε τις άκρες Σ' ένα χωράφι του Από τα αγριόχορτα και τα μπαΐρια Πέρασε μια γυναίκα που σχετικά πρόσφατα Είχε χειρέψει από τον άντρα της Και τον χαιρέτησε Τη χαιρέτησε γι' αυτός, μα σε λίγο η γυναίκα ξαναπέρασε Στην αντίθετη φορά τώρα και κουνώντας το χέρι της στον αέρα Μου είπε «Πάει, πάει» Συνάμα προχωρούσε με τα μικρά σιρτάβηματάκια Μιας καίησας του 16ου αιώνα Ο ησύχιος δεν κατάλαβε μα δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία «Πάει, πάει» στάθηκε και το ξαναφώναξε εκείνη Κάνοντας κύκλους με το χέρι της σαν ανεμόμυλος. «Τι λες εκεί πέρα» Την ρώτησε σηκώνοντας με το δικράνι του μια μεγάλη τούφα από ξερόχορτα και ρίχνοντάς τα στο σωρό πίσω του όπου σε λίγο θα βάζε φωτιά να τα κάψει. «Πάει! Εκεί που πήγε η δικιά σου πάει και ο δικός μου» του είπε η γυναίκα. «Τι εννοείς» την ξαναρώτησε αν και άρχισε να καταλαβαίνει που το πήγαινε μετά πάει πάει. «Αυτό! Εκεί που πήγε η δικιά σου, και με το δάχτυλό της τη μαύρη πορτούρα στο μέτωπό του «Πάει και ο δικός μου, μας άφησαν και δεν ξαναγυρνούν». «Και τα παιδάκια σου θέλω μια μάνα, όπως και τα δικά μου, έναν πατέρα». Κάποιος φαίνεται την είχε πληροφορήσει, αρκετά επιπόλαια, αυτή τη γυναίκα, ή και μόνη της το είχε συμπεράνει, πως η φεβρονιά κάποτε κέρδισε τον ησύχιο με μόνο όπλο της την τόλμη και την κάποια... Αψηφισιά για τα πεθαμένα τους. Ο ησύχιος έμπηξε το δικάνη στο έδαφος, ακούμπησε τον αγκώνα του στο στυλιάρι και την κοίταξε για λίγο. Μόνο την κοίταξε, στενεύοντας τα μάτια του. Μετά ξανά στη δουλειά του. Εκείνη είδε, από είδε και έκανε να φύγει. Μα πάλι κοντοστάθηκε. Δεν με έχεις εκτίμηση για αυτό που είπα, του φώναξε λυπημένη. Ε! «Μίλα μου, πες κάτι». «Δεν είναι αυτό», της είπε, «να δεν βρήκες την καλύτερη ώρα». «Και πότε θα ήταν η καλύτερη ώρα», τον ρώτησε. Δεν πήρε απάντηση και ξαναρώτησε. «Να περίμενα άλλα τρία χρόνια, να ξεπενθούσαμε για καλά». «Ούτε, ούτε», είπε ο ησύχιος, «σαν να μιλούσε με τα ξερόχορτα περισσότερο παρά μαζί της». «Τότε». Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνα τους», απάντησε ο ησύχιο, αφού έμεινε σιωπηλός για κάμποσε στιγμές». Τι άλλο να σου πω. Δεν είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Με την θεβρονία ήσουνα, ήμουνα. Εγώ με τον Παναγιώτη δεν ήμουνα. Αλλά σέβομαι τη μνήμη του, είπε η γυναίκα, αποφασισμένη ξαφνικά να μην χάσει ολότελα τον αυτοσεβασμό τη. Και έφυγε, πήγε στο δικό τη με τα βήματα μιας αγρότησας του καιρού τη. Όμως σε λίγου μήνες του έστειλε και επίσημα την πρότασή τη με δυο ξαδέρφια τη. Ο ησύχιος και πάλι αρνήθηκε. Όπως είχε αρνηθεί και άλλες πολλές τέτοιες προτάσεις, όπως θα αρνιόταν και άλλες τόσες στο μέλλον. Και ωστόσο, πεντέμιση χρόνια μετά τον θάνατο της Φευρονίας, θα παντρευόταν με μια άλλη χείρα, την Πινελόπη, που είχε και αυτή κάμποσα παιδιά και ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερη του, την περίεργο. Αυτός ο άντρας που θα μπορούσε να ζητήσει και το χέρι μιας πριγκίπισσας του του Νότου που λέει ο λόγος ή να κάνει να πέσουν στα πόδια του όλα τα μπουμπούκια του τόπου, όλες οι παρθένες, μωρές ή τετραπέρατες, έδειχνε μια αναπάντεχη προτίμηση σε γυναίκες όρημες και βασανισμένες τουλάχιστον ανεπρόκειτο να τη στεφανωθεί. Η Πινελόπη δεν ήταν βέβαια δεκατέσσερα χρόνια μεγαλύτερη του... μα τέσσερα ήταν οπωσδήποτε. Τύχαινε να έχει και μια μακρινή συγγένεια με την φεβρονία και το ένα της μάτι τη δούσε όπως έλεγαν... δεν κοίταζε καλά, δεν ήταν στη θέση του. Όσο και το παρελθόν της... είχε περάσει από τόσες φτώχες και ταλαιπωρίες... Που το να την ζητήσει σε γάμο ο ησύχιος της φάνηκε κάτι παραπάνω από απίστευτο. Το φευγάτο μάτι της κόνδεψε είπαν, κυριολεκτικά να της φύγει. Μα φαίνεται ότι δεν γίνεται καμιά φορά στα όνειρα, γίνεται στην πραγματικότητα. Η δύναμή της για το καλό ή το κακό, το ταπεινό ή το ασύλληπτο δεν έχει όρια. Και σμιν ξεχνάμε πως χωρίς αυτήν που θα ανέπνεε η φαντασία. Όπως και αν είναι, κανεί δεν σκέφτηκε πως ο ησύχιος με αυτόν τον γάμο πρόδωσε τη μνήμη της Φευρονίας. Κάτι που θα το σκέφτονταν όλοι, ακόμα και οι εχθοί εκείνης, αν έπαιρνε για δεύτερη γυναίκα του κάποια νέα ρίτσα περδόνα, έχοντας μάλιστα κάθε δυνατότητα να το κάνει. Ήρθαν και μερικά ακόμη παιδιά από αυτόν τον γάμο. Αλλά ημέρα τη ημέρα, ο ησύχιος άρχισε να πίνει και να πίνει όλο ένα περισσότερο, σηκωνόταν λέει τα βράδια και έπινε μέχρι που έκαψε τα σηκώτια του. Πέθανε στην ηλικία της Φευρονίας απλώς 14 χρόνια μετά από εκείνη. Χωρίς, ως την τελευταία ώρα, να βγάλει από το κεφάλι του εκείνο το μαύρο μαντήλι που το τύλιγε σαν σαρίκι ή το έδαινε απ' τις άκρες σαν πειρατής. Αρχίστερα, σε αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια, είχαν συμβεί και άλλα που δικαιολογούσαν, για να μην πούμε που διαιώνησαν, αυτό το πένθος Δεν ήταν μόνο τα δύο αδέρφια του που έχασε, τον αχιλλέα και τον Ζαχαρία Δεν ήταν μόνο η θεία Πολυξένη που τους άφησε και πολύ πριν από αυτήν η θεία Λίλη Ούτε μόνο ο Στέφανος, ένας από τους πρώτους γιους του, τους εξώγαμους Προσκοτώθηκε από σφαίρα στο πόδι Στον πρώτο μεγάλο πόλεμο Ήταν και άλλα Ας τα πάρουμε με τη σειρά Λίγους μήνες πριν πανδρευτεί με την Πινελόπη Ήταν η άνοιξη που έπεφτε στον Θωμά Να κάνει την πρώτη σφαγή του Ο ησύχιος έχοντας μαρτυρήσει κάποτε ο ίδιος Δεν επέμενε καθόλου να μαρτυρήσουν και οι δικοί του γη Για χάρη αυτού του αιθήμου. Ωστόσο όλοι λίγο πολύ στην οικογένεια άρχισαν να λένε πως το παραμέλισαν ιδιαίτερα το έθιμο τα τελευταία χρόνια πενισόμενη πως τα ξεχωριστά δεινά που τους βρήκαν αυτά τα χρόνια η ανεξήγητη και μοιραία αρρώστια της κόρης του Ιουλίας η εξαφάνιση από προσώπου γης της αδερφής του Ιουλίας το γεμάτο οδύνη τέλος της γυναίκας του οφείλονταν ενδεχομένως σε αυτήν την αμέλεια Ξεχνούσαν προφανώς πως και εκείνα που τους είχαν συμβεί παλαιότερα, όπως η έφθα που την δάγκωσε φίδι όπως η κλητεία που και μαζί με το χάνι όπως η μαριγό, που ξεψύχησε στα χιόνια δεν υστερούσαν <Συσμίλυνα> Όπως κι αν είναι κανέναν γιο του δεν είχε πιέσει ο ησύχιος να σφάξει στα δώδεκα του ένα αρνί ή ένα κατσίκι και κανένας από τους γιους του δεν παραπονέθηκε γι' αυτό Απλώς τηρούνταν κάποια προσχήματα Υποτίθεται πως κάποιος υπενθύμιζε στα παιδιά το καθήκον τους Υποτίθεται πως τα παιδιά σήκωναν κεφάλι ή αρρώστεναν Και τελικά έμπαιναν στο 13ο έτος της ηλικίας τους Χωρίς να βάψουν τα χέρια τους με αίμα Ήταν κάτι κι αυτό, μια καινοτομία Μα όταν ήρθε και η σειρά του Θωμά να κάνει το ίδιο, πολλά βλέμματα στράφηκαν πάνω του σαν να του έλεγαν «Εσύ, με τα τόσο διαφορετικά μάτια που σου έδωσε ο Θεός, εσύ πρέπει να το κάνεις». Και όλους που δεν το έκαναν. Ο Θωμάς δεν μίλησε. Ήταν άλλωστε εξ αρχής το πιο φιδωλό στα λόγια παιδί μέσα σε εκείνη την κυψέλη. Και όταν ήρθε η μέρα του, ο Απρίλης με τον έρωτα, Έμεινε να τον τίσουν σαν γαμπρό Να τον ξηρίσουν εικονικά Να φέρουν τους οργανοπαίχτες Να τον συμβουλεύσουν Να τον παροτρύνουν και όλα τα σχετικά Πλην όμως κατεβαίνοντας τις σκάλες Για να μπουν στο χαγιάτι Και από εκεί να βγουν στην αυλή Ο Θωμάς έκανε φτερά και τους έφυγε Πράγματι <ΣΥΥΣ> Αυτοί που περίμεναν στην αυλή άκουσαν ένα «Τσσσ» και ένιωσαν σαν να πέρασε ξιστά από τον ώμο τους μια σαΐτα, άλλο τίποτα δεν είδαν. Τρέχοντας ο δωδεκάχρονος Θωμάς, όλο ένα απομακρυνόμενος, άκουγε και άλλα βήματα από πίσω του και ένα λαχανιτό σαν το δικό του. Ήταν η διδυμή του, η σάφιλι σάφι, λισάφοι, που τον ακολουθούσε και θα πήγαινε όπου πήγαινε εκείνος και πήγαν στο βουνό. Κάπου δύο μέρες τριγύριζαν εκεί πάνω και έτρωγαν ό,τι έβρισκαν, όχι βέβαια ακρίδες και μέλι, μα άγορα βατόμουρα, κράνα, ψωμάκια από αγριομολόχες, ακόμα και τριφέρα φύλλα ή βλαστάρια, αυτά τα έτρωγαν. Όσο είχε φως, στέκονταν κάπου και αγνάντευαν τα τοπία γύρω τους, το μέρος όπου είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει. Ο Θωμάς τότε άφησε για πρώτη φορά τη Σάφιλη άφη Να κοιτάξει τα μάτια του Το καστανό και το πράσινο Και αυτό ήταν μεγάλη τύχη για εκείνη Μα όταν για δεύτερη φορά άρχισε Να τυλίγεται στα σκοτάδια του ο ουρανός Και να μην ξέρουν πόσο ακόμα θα κρατούσε αυτό Άρχισε να τους τυλίγει κι αυτούς Η επιθυμία του νόστου Και ο φόβος Αν δεν γυρίσουμε τι θα γίνει Ρωτούσε τον αδερφό της η Θα μας βρουν, τις έλεγε. Και αν δεν μας βρουν, αν δεν μας βρουν, μπορεί και να πεθάνουμε. Όχι, αλλά μπορεί. Και δεν θα στεναχωρηθούνε. Άμα μας βρουν να έχουμε πεθάνει, θα στεναχωρηθούνε. Τότε θωμά να γυρίσουμε. Ψάχνοντας δρόμους να γυρίσουν, φωνάζοντας ότι τους ερχόταν στο στόμα Βρέθηκαν στο γαλήνιο μέρος όπου φύλεγε τα πρόβατα του παππού τους ένας γέρος βοσκός Αυτός, ειδοποιημένος ήδη για την εξαφάνιση των δύο παιδιών Τα κράτησε κοντά του εκείνη τη νύχτα Και έστειλε ένα παραπέδι του να ειδοποιήσει τους άλλους κάτω να μην ανησυχούν Ήταν ένας άνθρωπος στην ηλικία του Χριστόφορου περίπου δεύτερα ξαβέρφια εξάλλου συνωνόματος με τον Θωμά μα που όλοι τον ήξεραν ως Θωμά του δαίμονα γιατί στα νιάτα του λένε χρησιμοποιούσε για κακούς σκοπούς τα πολύ γαλανά και διαπεραστικά μάτια του τον είχε από μικρό στην δούλεψή του ένας πλούσιος που η μόνη ευχαρίστηση της ζωής του ήταν να μην βλέπει γύρω του να προκόβει άλλος άνθρωπος και επειδή οι φτωχοί και άκληροι δεν είχαν έτσι κι αλλιώς ελπίδα προκοπής Βάλθηκε να καταστρέψει τους ομοίους του Και δει τα κοπάδια τους με τα δαιμονικά μάτια του υποτακτικού του Μοιάζει στα αλήθεια απίστευτο Γέννημα κάποιας νοσηρής φαντασίας και όμως εκείνος ο Θωμάς τότε Έφτανε να στυλώσει τα μάτια του στα μάτια ενός προβάτου Για να πέσει το πρόβατο άρρωστο το βάσκαινε. Τα μάτια του είχαν μια ολέθρια επίρεια πάνω στο αγαθό ζώο και αυτή η επίρεια παρέσαιρνε και όλα τα άλλα. Ο κύριός του λοιπόν τον πλήρωνε για αυτή τη δουλειά για να εξολοθρεύει με το βλέμμα του τα κοπάδια των άλλων και όχι για να φυλάει τα δικά του και τα δικά του είχε άλλους βασκούς. Με μάτια μάλλον ακίνδυνα Αλλά μια μέρα άλλαξαν τα πράγματα Ο Θωμάς που είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός ως Θωμάς του Δαιμόνα Και να τον τρέμουν όλοι Αγάπησε μια κόρη του αφεντικού του Και επειδή αυτός ο τελευταίος γέλασε με την ψυχή του όταν τ' άκουσε Και σε λίγο καιρό την έδωσε σε κάποιον άλλον Ο Θωμάς από το να ρίξει τα μάτια του πάνω στο δικό του κοπάδι και να το χαντακώσει και εκείνο τα έριξε πάνω στον ίδιο και τον άφησε σαν μαραμένη νεραγκούλα Μετά από αυτό και αφού πέρασε από πολλά ντράβαλα γύρισε μετανιωμένο στην ιδιαίτερη πατρίδα του με πληγιασμένα μάτια και παρακαλούσε για μια θέση βοσκού σε εχθρούς και φίλους για να αναιρέσει μάλιστα τα του παρελθόντος γιατρεβε τώρα τα άρρωστα ζώα έγινε ο καλύτερος πτινίατρος της εποχής χωρίς δίπλωμα Ο θείος του Λουκάς τον λυπήθηκε και τον κράτησε στις δοσκές του και μετά τον Λουκά ο Χριστόφωρος Όμως το όνομα του έμεινε καθώς και τρία δάχτυλα στο δεξί του χέρι τα άλλα δυο δείκτηκε μεσαίο τα έκοψε ο ίδιος με ένα τσεκούρι για να μην τον πάρουν στο στρατό Αυτές ήταν οι αμαρτίες της νέότητό του για την δεύτερη δεν είχε μετανιώσει και μερικές από τις πολλές ιστορίες που είχε να λέει στα παιδιά εκείνη τη νύχτα και την άλλη μέρα όσο να έρθει ο εισήχιος με ένα άλογο να τα πάρει πιο χρόνια μετά, ο Θωμάς του Ισύχιου αποφάσισε να γίνει και αυτός ένας βασκός. Από πολύ πριν είχε μια ιδιαίτερη αγάπη, μια μεγάλη στοργή για τα ζώα κι αυτό άλλωστε δεν θα δεχόταν ποτέ να σφάξει ένα αρνί αλλά μετά από εκείνε τις ώρες που πέρασε μαζί με τόσα αρνιά ακούγοντα τις ιστορίες του γέρο Βασκού, και αφού στη συνέχεια ανέβαινε κάθε τόσο στο βουνό είτε μόνος του είτε με την δίδυμη αδερφή του, κατάλαβε πως δεν μπορούσε να ζήσει αλλού καλύτερα. Εδώ πάνω ο αέρας του πήγαινε. Δεν σάστηζε κανείς με τα μάτια του. «Και εγώ, τι θα γίνω τώρα που έγινες εσύ, βοσκός», τον ρώτησε μια μέρα η Σάφη Λισάφη, που δεν την άφηναν πια να ανεβαίνει μόνη της στο βουνό να τον βλέπει. Το έκανα όμως τα κρυφά, όποτε έβρισκε ευκαιρία. «Εσύ θα γίνεις μια γυναίκα, θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδιά», τη είπε. «Με ποιον», ρώτησε λυπημένη, με σκυμμένο κεφάλι, κάνοντας τσικ-τσικ με τα νύχια από τους αντίχειρές της. «Με μένα», απάντησε ο θωμά του τέμονα, που τους άκουγε και έκανε χάζι. «Τα φρυδάκια της άφησης άφης σαν μικρά φίδια, που συστρέφονται στην τρύπα του. «Ω, εσύ», «Εσύ είσαι παππούς», του είπε κοιτώντας τον Λοξά και ξαναρώτησε τον αδερφό της με σοβαρότητα «Λες και περίμενε να της πει από τώρα το όνεμα τεπώνυμο κάποιου γιατρού». «Με ποιον, με κάποιον βιάζεσαι» «Όχι, δεν βιάζομαι, και εσύ δεν θα παντρευτείς» «Μπορεί και εγώ, είναι νωρίς ακόμα», είπε ο Θωμάς «Με ποια, τον ρώτησε» «Με σένα», απάντησε πάλι ο Θωμάς του δαιμόνα. Από αυτόν τον δέμονα πράγματι, από το αμαρτωλό παρελθόν του Ό,τι είχε μείνει ακμαίο και σε πλήρη εγρήγορση Ήταν το κέφι και η θυμιδία του Τα γαλανά του μάτια που άλλοτε τόσοι φοβέρας κορπιζάν Είχαν χωθεί πια στις κόχες τους Η σάρκα του είχε αφιδατωθεί Και τα οκτώ του δάχτυλα έμοιαζαν με κλιματόξυλα Αλλά έφτανε να πει δυο κουβέντες και οι δύο κουβέντες που συνήθως έλεγε ήταν «βλαστήματα» για να σβήσουν πολλές άλλες. Άλλωστε, αυτός ήταν ο επίλογος πάντα και για τις ίδιες τις δικές του ιστορίες. Εντούτοις, κάτω από εκείνο το σακατεμένο πρόσωπο με το βλοσιρό ή ψευτοβλωσιρό ύφος που έπαιρνε ενίοτε, κρυβόταν και αρκετή εγκαρδιότητα που την μοιραζόταν με τα σκυλιά και τα πρόβατα Σκυλή μονάχο και ο ίδιος Καμιά φορά με τα παραπέδια του Και οπωσδήποτε με το νεότερο θωμά που πήγε να ζήσει μαζί του Και με την δίδυμη αδερφή του όποτε ερχόταν να τους δει Δεν ήταν δύο άσχημη Ούτε και τόσο μονότονη η ζωή εκεί πάνω Την περνάμε κοτσάνη όπως έλεγε ο Θωμάς του Ντέμονα σε όποιον από τον κάτω κόσμο ανέβαινε προς τα κή και τους ρωτούσε πως τα πάνε κάντε καλά εσείς κάθε πρωί έπιναν μια κούπα φρέσκο γάλα ο Θωμάς του δέμονα έριχνε μέσα και λίγο αλάτι ποτέ ζάχαρη αλλά προς το απόγευμα και όσο να σκοτεινιάσει το γάλα στην ίδια κούπα γινόταν κόκκινο ανακλαδίζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και άρχιζαν οι μεγάλες ιστορίες. Ο πρεσβύτερος μιλούσε και ο νεότερος άκουγε, αλλά καμιά φορά γινόταν το αντίθετο. Έκαναν και δύο ή τρία τσιγάρα πριν πάνε για ύπνο, που τα κάπνιζαν σε πίπες φτιαγμένες από κλαδί κερασιάς ή τριανταφυλιάς. Αυτά τα κλαδιά είχαν μια μαλακή ψύχα από μέσα, που εύκολα την έσπροχνες με ένα σύρμα, και άνοιγε η Σύρινκα για τον καπνό, και έπειτα το ξύλο τους δεν κι εύκολα στις περιπτώσεις που η κάφτρα έφτανε ως το στόμιο. Και όταν δεν είχαν την να λένε, άκουγαν τη σιωπή τους, άκουγαν τα πουλιά της νύχτας ή τα αγνά βληχήματα των ζώων που μισοκιμούνταν παραπέρα και πιθανόν ονειρεύονταν. Αυτά τα ζώα, η ευεξία που έδειχνε κάποιο, η αθυμία που εκφύλουν ένα άλλο, δεν είχαν για αυτούς λιγότερο ενδιαφέρον από το ενδιαφέρον που έχουν οι λέξεις για έναν ποιητή ή το μεθάνιο και το άζωτο για έναν χημικό. Και με το φως του λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες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 Γιώργο Ευσταθίου